πριν αρχίσω τις τέσσερις αυτές εβδομάδες που έρχονται, αντί για τα επαναληπτικά, τα οποία κάνουμε σε κάθε κύριγμα, θα λέμε κάποια πράγματα για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις οι οποίες ήδη αρχίζουν και οι οποίες τείνουν να πάρουν τη μορφή πολιτιστικών εκδηλώσεων και οι οποίες θεωρούνται θεμιτότατες, θεωρούνται όχι απλώς επιτρεπτές αλλά επιβλητές θεωρούνται απαραίτητες και δυστυχώς οι προφέσορες του καρναβάλου προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς οι οποίοι δεν συμβαδίζουμε με αυτές τις όντως ιδωλολατρικές εορτέ, Είμαστε αναχρονικοί, είμαστε καθυστερημένοι, είμαστε άνθρωποι του Μεσαίωνα, είμαστε άνθρωποι με ιδέες οι οποίες εν πάση περιπτώσει δεν συμβαδίζουν με τις ιδέες του 21ου αιώνα τον οποίων διερχόμαστε. Βεβαίω αυτά τα οποία θα λέμε Προτρέχω να σας πω ότι δεν θα τα λέω με την αίσθηση ότι εγώ θα καταργήσω τον καρνάβαλο. Δεν έχω τέτοιες αυταπάτες, δεν βαυκαλίζομαι με τέτοιες ιδέες και ούτε πρόκειται να πιστέψω κάτι τέτοιο. Ο σκοπός μου είναι ένας. Να σας δώσω να καταλάβετε σε όλους, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι είμαι βέβαιος ότι ακούνε από το ραδιοφωνικό στατισμό της Εκκλησίας και είναι πάρα πολλοί αυτοί, σας βεβαιώ. Θέλω λοιπόν, προσπαθώ μάλλον, να διδάξω την αλήθεια περί του καρναβάλου και από εκεί και πέρα, ως τη στέλνει. Αυτή ήταν η εντολή του Κυρίου, αυτή είναι και αυτή θα ισχύει, στον τον αιώνα τον άπαντα. Είδατε τι λέει η Αποκάλυψης. Ο πονηρός πονηρευτεί το έτη και ο μοιχός μοιχευσά το έτη και ο πόρνος πορνευσά το έτι, και όποιος αγαθός να έρθει κοντά στον Θεό Τι σημαίνουν αυτά Όποιος θέλει Θες να πορνεύεις ακόμα Πόρνευσε Θες να μιχεύεις ακόμα Μοιχεύσε ο κλέπτης θέλει να κλέβει, ας κλέβει, είναι στο χέρι σου, δικαιωμάς σου είναι. Το κήρυγμα γίνεται για ένα σκοπό και ο σκοπός είναι να ενημερώσει και όχι να επιτύχει κατορθώματα. Ο σκοπός του κηρύγματος είναι να αφυπνήσει, ο σκοπός του κηρύγματος είναι να δημιουργήσει προβληματισμούς, ο σκοπός του κηρύγματος είναι να δώσει μέσα μας κίνητρα δια την απελευθέρωσή μας από την αμαρτία. Θέλεις να είσαι ακόμα, έχει ομάδα θες να συνεχίσεις, έτσι λέει η Αγία Γραφή θες να συνεχίσεις να πορνεύεις, πόρνεψε, δεκαιομάσου ναι Μη ζητήσει όμως μετά από τον Θεό το Λόγο Μη ζητήσει μετά από τον Θεό γιατί, μην του πει γιατί διότι αυτά είναι κατορθώματα της αμαρτίας διαβάζω αυτές τις ημέρες αγαπητοί μου αδελφοί τον προφήτη Ερεμία. Σας έχω πει να διαβάζετε Αγία Γραφή, να διαβάζετε και την Γενή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη. Εκεί λοιπόν ο προφήτης Ιερεμίας αυτά ακριβώς μιλάει ακριβώς με τη γλώσσα που σας μιλώ και εγώ αυτή τη στιγμή. <ΣΣΣ> Θέλετε να μαρτάνετε αμαρτήστε. Αλλά προσέξτε διότι εκεί στο τέλος η Ιερουσαλήμ δεν θα μείνει τίποτα. Θα την καταντήσω, λέει ο Κύριος, τόπο μέσα στον οποίο θα έρχονται μόνο κότες, μόνο γίδες. Θα το κάνω γη ανωτριώσα, θα την κάνω γη όπως είναι, όπως είναι το, το, το, το χωράφι που έχει περάσει το τραχτέρι και δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο και το έχει κάνει καλυσμένο σκαλισμένο κοντά-κοντά. Έτσι θα την κάνω, λέει την, την, την Ιερουσαλήμ. και την έκανε έτσι ο Κύριος. Θέλεις να συνεχίσεις, να μαρτάνεις να πορνεύεις, να μοιχεύεις, να κλέβεις, να βλαστιμά. Κάνε ό,τι θες. <Και> Θέλουν οι καρναβαλιστές να συνεχίσουν, να συνεχίσουν δικαιωμάτως. Να συνεχίσουν. Το κήρυγμα δεν είναι, είπα και το επαναλαμβάνω, δεν είναι για να σταματήσει ο καρνάβαλος. Είμαι τόσο μικρός, είναι τόσο μικρός και ευτελής ο λόγος μου, που είμαι βέβαιο ότι δεν θα έχει κατορθώματα τέτοια. Και δεν θέλω να έχει κατορθώματα τέτοια, όχι διότι δεν τα εύχομαι, τα εύχομαι, αλλά δεν θέλω για να μου βάλει αγωσμός, με βάλει κανένα εγωισμό. σατανάς και μου πει ότι είσαι άγιο. Δεν θέλω να έχει κατορθώματα τέτοια. Εγώ θέλω ένα πράγμα. Να αφυπνήσω με το κηρυγμά μου συνειδήσει, να ξυπνήσω από μέσα μα κίνητρα για την εσωτερία. Να ενεργοποιήσω μέσα μας το ενδιαφέρον για την κατάκτηση της βασιλείας των ρανών. Αρχίσαν λοιπόν οι γιορτές του καρναβάλου. Τι εστί καρνάβαλος. Καρνάβαλος είναι αδελφοί μου και ας μην παρασύρεστε από αυτά που κάθε τόσο μας λένε οι τηλεοράσει. Καρνάβαλος είναι η δολολατρία. Θυμάστε πριν από δύο-τρία χρόνια, έφερα εδώ το πιδάλιο, κάποιο κάποιος χριστιανός μας το δόνησε, να είναι καλά ο άνθρωπος και να του ευχόμαστε ο Θεός να τον αξιώσει της βασιλείας του και σας εδιάβασα εδώ τον κανόνα, μάχη κανόνας. Δεν με τι λένε αυτοί. Και κανονικά και εσά δεν πρέπει να σας νοιάζει τι λένε αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα αυτής της ειδωρονατρικής εορτή. Υπάρχει κανόνα, κανόνας, ξέρεις σημαίνει κανόνα. το λέει η λέξη ίδια, χάρακας. Χάρακας. Η γραμμή βλέπεις σου φτιάχνει ο χάρακας είναι ολόισια. Δεν μπορείς να ξελασκάρεις, να πει ξέρει θα πάω και λίγο δόθε, θα βγω και λίγο κήθε. Ο κανόνας τι σου λέει όχι μπροστά, προχωρά. ευθεία κανόνας δεν σημαίνει σημαίνει δεν κοιτάω εδώ θεκεί εμένα με ενδιαφέρει η αλήθεια και η αλήθεια είναι ευθεία η αλήθεια είναι ο Χριστός και η αλήθεια μας βεβαιώνει ότι καρνάβαλο είναι ειδωλολατρία και όλοι αυτοί οι οποίοι τρέχουν αυτές τις ημέρες τον καρνάβαλο ουσιαστικά συμμετέχουν σε μία ειδωλολακρική εορτή. Τέρματα ψέματα Τέρματα ψέματα Εδώ δεν χωρεί αδελφοί μου δεύτερος λόγος Εδώ μιλούμε περί μίας κλασικής ειδωλολατρικής εορτής και το λέω αυτό διότι οι ρίζες του καρναβάλου αν έχετε τη διάθεση όποιος έχει τη διάθεση και ψάξει σε λεξικά, σε κυκλοπαίδειες κλπ θα δείτε ότι οι ρίζες του καρναβάλου τρέχουν προ Χριστού ακόμα σε μεγαλοπόλεις όπου τότε οι χριστιανοί, οι ειδωλολάτρες συγγνώμη εφορούσαν ρούχα έξαλα φορούσαν κυρίως μάσκες, έτρεχαν γύρω από άρματα των τότε Θεών, κυρίως του Δαδεκαθέου των Θεών Αφροδίτης, Ήρας, του Ερμή, του Δγία, του Ποσειδώνα, του Απόλλωνα και χόρευαν γύρω του Σαντρελία. Από κοινες, λοιπόν τις εορτές πηγάζουν οι εορτές του καρναβάλου τις οποίες έχουμε σήμερα. Και δυστυχώς αυτά τα οποία γίνονταν τότε σε εκείνες τις ορτές αυτά δυστυχώς γίνονται και σήμερα. Σα έχω πει και άλλη φορά ότι ο Απόστολος Τιμόθεος του οποίου αναξίω φέρω το όνομα ήταν επίσκοπος στην Έφεσο. Και εκεί στην Έφεσο, ανοίξτε τα βιβλία να δείτε, προσκυνούσαν <Κι> την Θεά Αφροδίτη και την Θεά Δήμητρα του 12 θεού. και οι εορτέ εκείνε. Ήταν τόσο χυδαίε, τόσο βρώμικες, τόσο πορνικές, τόσο εσχρές που οι άνθρωποι αμάρταναν στον δρόμο. στο δρόμο! Και ο Άγιος Τιμόθεος μη υποφέροντας αυτό το κακό επήρε τους χριστιανούς, του λίγους χριστιανούς ευγήκαν στο δρόμο και τότε έγινε μακελιό και ακριβώς στο μακελιό εκείνο οι δολοράτρε εκείνοι με τα ρόπαδα εσκότωσαν τον Άγιο και είναι και μάρτη τη Εκκλησίας. Μάρτη, ο οποίος έχει το αίμα του στι καρναβαλικέ εκδηλώσει. Είναι λοιπόν η δολολατρία. προέρχεται από την ιδωλολατρεία προ Χριστού, προέρχεται από ιδωλολατρικέ εορτέ προ Χριστού και συνεχίζει μέχρι των ημερών μα. Υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο μου το θέτουν πολλοί και μάλιστα δεν κρύβω να σας πω, είναι και χριστιανοί. Εννοώ χριστιανοί οι συνειδητοί που πάνε στην εκκλησία, κοινωνάνε, εξομολογιώνται. Φαίνεται οι άνθρωποι πιέζονται από τα παιδιά τους, από τα εγγόνια τους, δεν έχουν τι να απαντήσουν, συγκαταβαίνουν, να βγουν, να πάνε τα παιδιά και εκ των υστέρων έρχονται και με ρωτάνε δηλαδή παππούλοι όποιος πάει στον καρνάβαλο είναι ειδωλολάτρης εντάξει είναι ειδωλολατρικές εορτές αλλά όποιος πάει είναι ειδωλολάτρης δηλαδή η Πάτρα σήμερα είναι ειδωλολατρική πόλης θέλετε να απαντήσω ευθέως γιατί εμένα το ευθέως μ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι σαχλαμάρες, δεν μ' αρέσουν τα σαλιαρίσματα, δεν μαρέσουν αρέσουν οι προσπάθειες να κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Ναι αδερφοί μου, ναι, η πόλη στον πατρών είναι ειδωλολατρική. Απλά πράγματα και ξεκάθαρα. και όποιος συμμετέχει σε αυτές τις ιορτές, ναι γίνεται ειδωλολάτρης απλά πράγματα και θέλετε να σας δώσω τη μεγάλη απόδειξη τη μεγάλη απόδειξη μία είναι η απόδειξη γιατί με ρωτάνε εμένα αν είμαστε δεν ανοίγουν τον κανόνα τον κανόνα να ανοίξα και να ρωτήσω εγώ πλέον γιατί ο κανόνας αφορίζει καθερί τους παπάδες που συμμετέχουν και αναθεματίζει. Γιατί. Αν δεν ήταν η και αν δεν συμμετείχαν σε ειδωλολατρικές εκδηλώσεις, γιατί να τους αφορίζει η εκκλησία. Για να τους αφορίζει σημαίνει ότι το ολίσθημα αυτό, η συμμετοχή σε καρναβαλικές εκδηλώσεις, το λίστημα αυτό είναι ό,τι φοβερότερο. Είναι ακριβώς όχι απλώς συμμετοχή σε ιδολολατρική εορτή, αλλά είναι ειδωλολατροποίησης. Αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν, ναι, ναι, ναι, γίνονται ειδωλολάτρες, απλά και όπως το ακούτε. Και δυστυχώς απορώ πως αυτοί οι άνθρωποι, και το έχω γράψει και σε χαρτί, πως αυτοί οι άνθρωποι μετά ναι, έχουν τα μούτρα να πάνε τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία, να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο, να προσκυνήσουν τον Εσταυρωμένο, δήθεν κάθονται και κόπτονται και κλένε με κορκοδίλια δάκρυα επάνω στον τάφο του Κυρίου, όλες αυτές οι υποκρισίες οι οποίες συμβαίνουν τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία για μένα αυτό είναι το μεγάλο κακό του καρναβάλου. ότι καρνάβαλο σημαίνει επισήμως και ευθέως πάλι άρνησης της πίστεώς μας και προσκύνηση τη υδρολατρείας απλά και ξεκάθαρα όπως το ακούτε <συγχλιακή> συμμετοχή και παρακολούθησης των καρναβαλικών εκδηλώσεων σημαίνει επαναλαμβάνω άρνησης της πίστεώς μας και προσκύνηση των ειδόλων Ξέρετε, να σας πω κάτι και με αυτό θα κλείσω την πρώτη αυτή ομιλία για τον καρνάβαλο. Δεν ξέρω τι λογική επικρατεί στον κόσμο, αλλά ξέρετε όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, η λογική του Κυρίου, με την οποία και θα μας κρίνει, είναι η λογική του σίκα σίκα και σκάφι σκάφι. Ο Κύριος, ξέρετε, δεν χρησιμοποιεί λόγια ξεύτικα και λόγια με τα οποία θα μας αποκρύψει την αλήθεια. Τότε ο Κύριος θα μιλήσει τη γλώσσα της αληθίας, όπως μίλησε κάποτε τη γλώσσα της αληθίας στους γραμματείς και τους φαρισαίους και σε όλο το λαό έτσι θα μας μιλήσει και κατά τη Δευτέρα Παρουσία τα σίκα σίκα και οι σκάφοι σκάφοι και τι σημαίνει ότι βαπτίστηκες ορτόδοξος Χριστιανός και τι σημαίνει ότι έβαλες την υπογραφή σου να μείνει το θρήσκευμά σου σε ταυτότητα τι σημαίνει όταν εσύ ο ίδιος με τις πράξεις σου αρνείσαι και την πίστη σου και το βαπτισμά σου και προστρέχεις και προσπίπτης και προσκυνείς τα είδωλα και εγκαταλείπεις Ιησούν, τον Κύριο Ρημόν Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι οποίοι ερωτούν εάν είναι ειδωλολατρία ο καρνάβαλος και αν οι συμμετέχοντες είναι ειδωλολάτρες η απάντησή σας ακριβώς θα είναι ευθύτατη και όπως την ακούτε βεβαίως είναι ειδωλολατρία και βεβαίως όσοι συμμετέχουν στι καρναβαλικέ καρναβαλικές εκδηλώσεις είναι οι ειδωλολάτρες πλέον ήδη ελάτρευσαν τα είδωλα τα είδωλα παρά τον χτίστη τον Χριστό <Κι> τα υπόλοιπα θα τα πούμε στις άλλες ομιλίες μας γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα τώρα θα μιλήσουμε, θα προχωρήσουμε μάλλον στις παροιμίες του Σολοβόντος, τις οποίες σταματήσαμε για τα δύο προηγούμενα Σάββατα που εγώ έτυχε να, έχω, να είμαι απασχολημένος σε υποχρεώσεις μου και βεβαίως δεν μπήνατε με το παράπονο διότι ήρθε ο πατέρας μου που τουλάχιστον όχι απλώς με υπερκαλύπτει, είναι πείρα, είναι δάσκαλος και επομένως πιστεύω να εμείνατε ικανοποιημένοι. Αν δεν μείνατε, δεν πειράζει. Ξυπνήστε για να μένετε ικανοποιημένοι από τέτοιους δασκάλους. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι έχουμε μείνει στις παροιμίες του Σολομόντος, έχουμε τελειώσει και το δεύτερο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου. Και ερχόμαστε τώρα να προχωρήσουμε για να δούμε τι άλλα καταπληκτικά κρύπτει ο λόγο του Θεού στη συνέχεια. Διότι πραγματικά εδώ ο Κύριος με τα λόγια που χρησιμοποιεί και με τον τρόπο που ομιλεί πραγματικά σε κάνει να κλέσα από συγκίνηση. Θυμάστε στο πρώτο κεφάλαιο στο, στο πρώτο στίχο πως μας μίλησε παιδί μου παιδί μου αυτή η λέξη για μένα σας είπα είναι άκρο συγκινητική διότι βλέπω ένα ολόκληρο Θεό άπειρο, τέλειο, άγιο, παντοδύναμο που στο κάτω κάτω δεν μας έχει καμία ανάγκη γιατί είμαστε βρωμερά σκουλίκια διομάτα αμαρτία λέρα, σιχαμένα και ο Κύριος μας μιλάει λες και είμαστε τι να πω? παιδί μου ξέρεις τι σημαίνει αυτό ξέρεις τι σημαίνει να σε αποκαλεί παιδί του ο <Καιδι> που εδώ εμείς το συνανθρωπό μας βλέπουμε το συνανθρωπό μας και δεν θέλουμε να τον δούμε στα μάτια μας για φανταστείτε άκρα συγκατάβασης ε. άκρα συγκατάβασης η άκρα αγάπη είναι αυτή άκρα αγάπη τι λέει παρακάτω εάν γαρ την σοφία επικαλέσει εάν λέει γονατίσεις να προσευχηθείς τι ζητάς την προσευχή σου αν σας κάνω τώρα έτσι μία ερώτηση και θέλω να μου δώσετε ο καθένας έτσι μία ειλικρινή απάντηση γιατί πιστεύω ότι όλοι σας άλλος πολύ, άλλος λίγο, άλλος μία ώρα, άλλος δύο ώρες, άλλος πέντε λεπτά, άλλος δέκα λεπτά κάτι λες στην προσευχή σου κάτι θα πει. Αν σας ρωτήσω τι του ζητά του Θεού έτσι όταν γονατίζει, τι του ζητάς, τι του λες Δώσε μου τι να σου δώσω. δώσε μου λεφτά, Εσύ. δώσε μου υγεία, Είναι. δώσε μου χτίματα. δώσε μου σπίτια, <οχθήνι> να βρίζουν δουλειά στο παιδί μου, αυτά δεν δουλέπε. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος <οχθήνι> στους δύο μαθητές που τον πήγαν, τον πλησίασαν και του λένε Κύριε θέλουμε να κάτσουμε ένας στα δεξιά σου και στα αριστερά. θυμάστε που του είπε τι ετήστε. και φαντάζομαι ότι αν ο Κύριος απαντούσε την ώρα που προσευχόμαστε αν όχι σε όλους στους περισσότερους στα 90% στα 95% αν θα παρουσιαζόταν μπροστά θα μας έκανε αυτή τη συγκατάβαση ο κύριο θα μα έλεγε «σταμάτα, δεν ξέρεις τι λες», «σταμάτα» Σταμάτε γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις τι ζητάς» «Δεν ξέρεις τι λες» «σταμάτα» «Ουκίδατε τι ετίστε, «Δεν ξέρεις τι μου ζητάς» «Και γιατί δεν ξέρουμε τι του ζητάμε» «Γιατί ο Κύριος αδερφοί μου» «Μας έχει δώσει» «Και τον τρόπο» που πρέπει να προσευχόμαστε αλλά μας έχει δώσει και το τι πρέπει να του ζητάμε όταν λέει θα σταθείς να προσευχηθείς τι θα μου ζητείτε, τι θα μου ζητήσεις ζητείτε πρώτον πρώτον, πρώτον τι είναι το πρώτον, λεφτά, όχι ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού Αν εξαιρεσω 56 5-6 και 56 γέρου γέρους που είναι στα τελευταία τους και ασφαλώς επειδή έχουν και λίγο θρησκευτικό αίσθημα μέσα τους θα λένε Θεέ μου αξίωσέ με να έρθω κοντά Σου. Πιστεύω ότι όλοι οι υπόλοιποι και εδώ μέσα που είμαστε όλοι μας φοβάνε ότι διστάζουμε να πούμε τέτοια κουβέντα στο Θεό. Διστάζουμε. Αξίωσέ με τις βασιλίες τι θα πεθάνω. Και με το άκουσμα του θανάτου λιγάνε τα γόνατα. Α, εγώ δεν θέλω να πεθάνω. Λετικά. Πεθάνω, αλλοί μου. <σχερ> Πεθάμε να τζίδικες κουβέντες θα λέμε, στην προσευχή. <σχερ> Είδες πόσο μακριά είσαι. Τι σου λείπει <σχερ> <σχερ> να σου λείπει αυτό που λέει εδώ. <σχερ> Άκου τι λέει. Εάν γάρ την σοφία επί δεν έχει σοφία λείπει το πνεύμα του άγιο λείπει το, το μυαλό μας η σκέψη μας κινείται με τι με ανθρώπινα κριτήρια έτσι με την κοσμική νοοτροπία χρόνια πολλά πολλά χρόνια ζήστε χρόνια μην πεθάνετε ποτέ χρόνια πολλά Έτσι δεν είναι προσευχή σου κι εσύ. Εδώ όμω άλλο λέει. Μου, λέει ο Κύριος όταν γονατίζεις να προσευχηθείς το πρώτο που θα ζητήσει από τον Θεό φώτισέ με Θεέ μου. Φώτισέ με. Και ακόμα και για εκείνη τη στιγμή που γονατίζεις να προσευχηθείς πες του, ξέρετε τι λέει μία ευχή της Εκκλησίας δίδαξόν με λέει πως δι αυτή τη στιγμή λέει που γονάτισα να σου μιλήσω, δεν ξέρω να σου πω τίποτα, τι να σου πω εγώ, άλλα αυτιά έχεις εσύ, άλλη γλώσσα έχω εγώ. Τι επικοινωνία θα έχουμε, τίποτα. Γι' αυτό λέει κύριε φώτισέ μου εσύ αυτή τη στιγμή, φώτισέ με να προσευχηθώ όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Δεν κάνουμε προσευχή αδερφέ. Εδώ λοιπόν η πρώτη κουβέντα, στο στίχο 3 που ερμηνεύουμε σου λέει πρώτα πρώτα τι θα ζητήσεις όταν θα γονατίσεις θα επικαλεστείς λέει τη σοφία του Θεού θα ζητήσεις να σε φωτίσει ο Κύριος να σε σοφίσει, να σε κάνει σοφό κατά Θεό και επειδή η σοφία είναι Ακριβό πράγμα. Είδε όταν πας στον έμπορα, όταν έχει λίγα λεφτά, θα πάρει φτηνό πράγμα. Έτσι. Θε τούτο, μια εικονίτσα, θα την πάρει φτηνά. Θες κάτι ακριβό, θα πληρώσει. Θε το φτηνό ύφασμα, θα το πληρώσεις φτηνά. Θες το καλό, το μεταξωτό, το, το, το. το. Ε τότε πρέπει να το πληρώσεις ακριβά Έτσι λοιπόν και εδώ ο Κύριος Τι μας λέει Ζητάς σοφία Πρέπει να κάνεις καλή κατάθεση τώρα Αυτό που ζητάς είναι ακριβό Σοβαρό Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο Πρέπει να το καλοπληρώσεις για να το πάρεις και πως θα το πληρώσεις <συσίλια> άκου τη <τι> λέει <συσίλια> και τη συνέσει δώσει φωνή σου <συσίλια> θα το πληρώσεις λέει με την ένταση τον πόνο με τον οποίο θα το ζητάς από τον Θεό <συσίλια> Θα καταβάλεις κόπο εκείνη τη στιγμή που ζητάς από το Θεό κάτι και μάλιστα ακριβό και θέλεις να το πάρεις <Τι> Θα κοπιάσεις, θα ιδρώσεις, θα ματώσεις, θα πονέσεις, θα κλάψεις, θα φωνάξεις Θα φωνάξεις έτσι λέει Τη συνέσσι δώσ' φωνή σου Φώναξέ το <Τι> Θα σας δώσω μια εικόνα να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό εδώ γιατί φοβάμαι δεν με καταλάβατε οι περισσότεροι για να μην πω όλοι είσαστε γονείς και όλοι έχετε ζήσει με τα παιδιά σας όταν αυτά ήσαν σε μικρή ηλικία όλοι λοιπόν έχετε ζήσει με τα παιδιά σας όταν ήταν σε μικρή ηλικία θυμάσαι σε παρακαλώ θυμάσαι πως έκανε το παιδί σου όταν ήθελε να πάρει κάτι από σένα, όταν συζήταγε κάτι Και το μια φορά του ότι ξαναρχόταν μετά το έλεγε. δώστο μου του έλεγες ότι, δεύτερη φορά, τρίτη φορά μετά τι έκανε άρχιζε τα κλάματα τα σκουσμάρια, τις φωνέ Έχει... έχω δει τέτοια περίπτωση το μικρό το μωρό παιδί κρεμασμένο από τα μανίκια του πατέρα, από τα, από τα σακάκια του πατέρα να τραβάει από εδώ από εκεί θα μου το δώσεις, θα μου το δώσεις. Να σπαράζει κάτω, να έχει κάτω, να χτυπιέται, να κυλιέται, θα μου το δώσεις. Το θέλει πολύ. Εσύ, Έκανες ποτέ έτσι στο Θεό. Εφώναξες ποτέ έτσι στο Θεό. Εσπάραξες ποτέ έτσι στο Θεό. Έκλαψες ποτέ έτσι στο Θεό. Χτυπήθηκες ποτέ έτσι στο Θεό. Βάρεσε το κεφάλι σου χάθος, στα μάρμαρα ποτέ έτσι μπροστά την προσευχή σου. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχουμε νιώσει τι θα πει Σοφία Θεού δεν μας νοιάζει. Και ξέρετε και γιατί άλλο. Γιατί δεν έχουμε αξιολογήσει τα πράγματα αυτής της ζωής. Θυμάμαι κάποτε ήρθε μια κυρία να και μέσα στα άλλα που της που ανέφερε τη ρώτησα και εγώ. Λέω παιδιά έχεις, ξομολογιώτε πάνε εκκλησία κλπ. Μήπως έχουν βρωμικές σχέσεις. Τι μου απάντησε. Ε, ε παππού, εντάξει. Ε, δεν θα έχουν νέα παιδιά. <coughs> Μόλις άκουσα αυτή την κουβέντα, τράβαγα τα γέλια μου. Τις λέω, κατάλαβες τι μου πες αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες πώς μίλησες αυτή τη στιγμή. <coughs> είσαι τόσο αδιάφορη. Τόσο αδιάφορη είσαι. Εάν το παιδί σου ζει στην πορνεία, εάν κάνει πορνίες, εάν πέφτει στις βρώμικες και ελεηνές εκείνες αμαρτίες, τις φοβερές, τις ανίκουστες, τις συχαμένες ενώπιον του Θεού, αυτό εσένα δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε ενδιαφέρει. Γιατί? Γιατί δεν έχει αξιολογήσει τη θαπημιχεία και πορνεία, δεν, δεν το έχει αξιολογήσει. Γιατί Γιατί δεν έχει σοφία Δεν έχει το σοφία Δεν έχει Δεν έχει πνεύμα άγιο στο μυαλό της Για να πει τι κάνω Τι κάνει το παιδί μου Αμάνε! Για αυτό λέει εδώ Ζήτα από το Θεό σοφία Και όχι απλώς σοφία Αλλά να χτυπηθεί χάμα Να το φωνάξεις να το κραυγάξεις, να το ουρλιάξεις στον Θεό, να το ουρλιάξεις. Να κλάψεις, να το ζητήσει με όλη σου τη δύναμη. Να μη σου έρχεται όρεξη να πας να κάθισε γονατιστός, γονατιστή και εσύ κι εγώ και να ζητάμε με τα δακρύων των Θεών να μας κάνει αυτό το ευλογημένο χατήρι να αποκτήσουμε τη σοφία του Θεού. Οι Άγιοι αυτοί που θα αδελφοί μου. Η σοφία, η σοφία Άγιοι. Πάτηρ Παΐσιος, Πάτηρ Πορφύριος, που σας έχω ξαναμιλήσει. Νομίζετε έτσι τα απέκτησαν τα αγαθά που είχαν; Έτσι απέκτησαν την αγιότητα τη σοφία, που σας είπα προχθές νομίζω, νομίζω σας το ότι έχω μια φωτογραφία που κάθεται ο Παρθολομαίος, ο Πατριάρχης, ο Παρθολομαίος. Κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στον Πατήρ Παΐσιο και ακούει τον Πατέρα Παΐσιο. Και ο Πατήρ Παΐσιος τι ήταν, ένα αγράμματος. Δεν ξέρε γράμματα τίποτα. Αν δείτε τα γράμματά του, ορδιθοσκαλίσματα είναι. Αν δείτε λάθη, λάθη, λάθη, λάθη. Ό,τι έμαθε κακομύρης στα μοναστήρια που γίνανε γιατί πήγαινε από πολύ μικρός σε μοναστήριο. Δεν ναι, ήξερε. Είχε όμως ετούτη τη σοφία εδώ του Πνεύματος του Αγίου, την οποία την απέκτησε πώς. Πώς την απέκτησε. Έτσι εδώ που λέει εδώ. Με αγρυπνίες, με φωνές, με κλάματα στην προσευχή του, με κραυγές. Γιατί ήξερε τι ζητάει από τον Θεό Ζητάει ό,τι υψηλότερο και ό,τι ωραιότερο και ό,τι τελειότερο υπάρχει επάνω στον κόσμο. Τη σοφία του Θεού. Ουρίμπη. Έχεις εσύ σοφία Θεού. Έχει σοφία Θεού. Αν σοφία Θεού. Δεν θα πήγαινες να κοινωνάς δύο φορές το χρόνο. <και> κι ούτε θα πήγαινε για εξομολόγηση άλλε δύο φορές το χρόνο αν είχε σοφία Θεού δεν θα καταδεχώσω σε καμία περίπτωση να αμαρτάνεις και μάλιστα πολλές φορές με εσκεμένα και φοβερά αμαρτήματα να μην τα αναφέρω και λερώσω την ατμόσφαιρα της αιθούσης αν είχε σοφία Θεού και εσύ και εγώ περισσότερο χρόνο τη ημέρας θα δίναμε στην προσευχή μας παρά στο να τρέξουμε και να μαγειρέψουμε και στο να βγούμε για ψώνια και να τρέχουμε να ψωνίζουμε και να τρέχουμε να τρώμε, να τρώμε τις ώρες μας με τη γειτόνισσα που και πίνοντας καφέδες και δεν ξέρω τι άλλες δουλειές κάνουμε. Δεν έχουμε σοφία Θεού. Ξέρεις τι σημαίνει σοφία Θεού. Ξέρεις τι έκανε αυτό ο ευλογημένος πατήρ Παΐσιος που Τι έκανε, λίπο... τι έκανε. Ξέρεις τι έκανε, <Τι έκανε>, <Τι έκανε>, <Τι έκανε> Πολλές φορές εκκλείδωνε το κελί του το κλείδωνε και μαζεύοντανε απ' έξω οι προσκυνητές και μπαράγανε τις πόρτες και δεν έβγαινε και έγραφε απ' έξω μια ταμπέλα παρακαλώ αφήστε με, ησυχάζω ησυχάζω και αυτή η ησυχία μπορούσε να διαρκούσε δέκα μέρες, δεκαπέντε μέρες, είκοσι μέρες, ένα μήνα και ήταν κλεισμένο μέσα Έτρωγε ένα κομματάκι ψωμί, έπινε λίγο νερό και η υπόλοιπη που η ώρα του ήταν προσευχή. Αυτή είναι η Σοφία Θεού. Δεν έχουμε Σοφία Θεού και για αυτό τα κάναμε μαντάρα στη ζωή μας. Για αυτό βγάλαμε παιδιά, θυρία, θυρία. Μην το κατηγοράς το παιδί; Είναι το <Και> Μη το κατηγοράς το παιδί Το παιδί εσύ το γέννησες, εσύ το βάσταγες στα χέρια σου Εσύ! Εσύ! Εσύ! Μη το κατηγοράς το παιδί Το αν το παιδί έγινε Αγίτης Το αν το παιδί έγινε κακούργος ή αν το παιδί έγινε Άγιος Να το θυμάστε αυτό πίσω είναι μια μάνα και ένας πατέρας και ό,τι Τού αυτό πήρε. Τού αγιότητα με τη ζωή σου, με τις πράξεις του, με τα έργα σου, με τη διδαχή σου. Έγινε άγιο. Τού δώσες ό,τι χειρότερο παράδειγμα μπορούσε να Του δώσει, μην Του ζητάς ευθύ, μην Του ζητά Κατάλαβε λοιπόν τη σοβαρότητα τη σοφίας του Θεού και ζήτα από το Θεό σοφία, να σε φωτίσει ο Θεός. Να μεγαλώσεις παιδιά, να φτιάξεις οικογένεια, να μεγαλώσεις τώρα, δεν πέρασε καιρός, πύριε εσύ είσαστε μάλιστα, να φτιάξεις αγκόνια. Τι τα διδάσκεις τα αγκόνια, σου παρακαλώ. Και, και μη μου πείτε, άσε γιατί τώρα, θα με πιάσω τον εύρα μου τώρα και θα, θα μου βγει το λαρύκι από το στόμα, θα μου φύγει. Μην αρχίσεις να μου λές τώρα, Φταίνει ο γαμπρό και η και τα αυτά, έτσι γιατί ξέρω τι γειαγιάδε, ξέρω τι κάνουμε και του παππούδε για τα εγγόνια τους, τα ξέρω όλα. <Ρι> αν έχει σοφία, <Ρι> Αν δεν έχει σοφία, φώναξε το Θεό να σου δώσει. Αν νομίζει ότι έχει σοφία. Δεν θα παιδαγωγείς τα εγγόνια σου, όπως τα παιδαγωγείτε δυστυχώς. Τι λέει παρακάτω, δεν προχωράω, δεν προχωράω, γιατί θα πω πικρές κουβέρνειες. Και βλέπω και το ρολόι απέναντι που με γυνιά εκεί πέρα. Λοιπόν. Τι λέει παρακάτω εδώ το κείμενο. Την δέστηση. Ζητήσεις μεγάλη τη φωνή. Λέει για να σου δώσει ο Κύριος αυτή την αίσθηση τη σοφία του, θα πρέπει λέει να τη ζητήσεις με κραβιές, με κραβιές, Με άλλα λόγια να του δείξεις του Θεού το πόσο τι θέλεις αυτή τη σοφία. Και όταν λένε κραβιές, μην νομίζεις να σκούξεις με το στόμα, σκούξε με την ψυχή σου μέσα. Ακούει ο Κύριος. Ο Κύριος και τους αναστεναγμούς της καρδιάς τους καταλαβαίνει και τους βλέπει και τους ακούει. Εκεί λοιπόν που πάνε να πριν του πει τίποτα, «Θεέ μου, φώτισε» αυτό που έλεγε τη Θημάστος, τι έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς «Φώτισε Θεέ μου, το σκοτάδι της ψυχής μου». «Φώτισε μου το σκοτάδι της ψυχής μου». Γιατί η ψυχή μας έχει σκοτάδια με τόση βρώμια τόση αμαρτία, τόση λέρα, τόση τηλεόραση τόση σαβούρα μέσα στο σπίτι η ψυχή μας έχει πιάσει πλέον πουρή ξέρει σημαίνει πουρή πουρή, δεν βγαίνει με τίποτα μόνο ο Πνεύμα Άγιον μπορεί να την καθαρίσει <κοί> άκου τι <και> λέει παρακάτω <κοί> και αν ζητήσεις λέει αυτήν ως αργύριον και ω θησαυρού αυρούς αυτή. Ζητά Ζητάς τη σοφία του Θεού, ζητάς να σε φωτίσει ο Θεός ή δηλαδή το λέμε κιόλας έτσι. Έτσι δεν λες. Στην προσευχή τι λέμε στον Κύριε Ισάκουσο της Περσευχής μου. Δείξω μου Κύριε οδόνελ ή πορεύσομαι έτσι δεν λες. Οδόνελ ή πορεύσο. Δηλαδή φώτισέ μου. Mm -hmm. Ποιος το καταλαβαίνει εκείνης μου. Κάνεις. Το κάνεις. Κανείς, γιατί κανεί δεν έχει καταλάβει την αξία της σοφίας, κανείς. Κανείς δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει σοφία Θεού. <coughs> Για την ώρα που λες το Κύριε Σάγκρον τη Προσευχής μου και εκείνη την ώρα που λες Κύριε δείξον μοι οδόν ενείπορέψομαι. Εκείνη την ώρα έπεπε τα μάτια σου να τρέχουν δάκρυα και να εκλυπαρείς τον Θεό για αυτό που του ζητάς. Είδες τι λέει το, πώς ζητάς τα λεφτά, ε, πώς τα ζητάς τα λεφτά. Μετά μανίας, μαγιά, ο μπάλος, πρωί, πρωί, άχρεια, χαράματα, χαράματα, τις τέσσερις η ώρα, τις τρεις η ώρα, να πάει στη δουλειά, γιατί, για 100 χιλιάδες το μήνα. Για 100 χιλιάδες το μήνα. Και αν σας πω αυτή τη στιγμή ότι ξέρεις εδώ απόξω έπεσε ένα πεντοθύλιαρο ένα πεντοθύλιαρο, έπεσε ένα χιλιάρικο ευρώ κάποιος έχασε ή κάποιον του πέσε ένα κατοστάρικο ευρώ θα διάσει η αίθουσα <χω> θα διάσει να βγει να μαζέψει το κατοστάρικο θα πέσει ο ένας απάνω στον άλλονε. για ένα κατοστάρικο ευρώ Αυτή τη μανία που έχουμε για τα λεφτά Μακάρι αυτή τη μανία να την είχαμε, έτσι λέει εδώ, να την είχε και για τη σοφία του Θεού. Με τη μανία που ζητά τα λεφτά, είδε πώ κάνουμε. Ουρές, τραβάτε να δείτε. Αύριο παίζει λότο, δεν ξέρω ποιο παίζει το παιχνίδι αυτά. Ουρές τώρα απέξω, στα προποτζήτηκα, ουρές, ουρές, ουρές. Και πάστε λέει, αν έχει λέει τσακ, Τζαντζακπορπ, τζαντζακποτ Τζαντζακποτ. Έχει, έχει ουρά. Εκατό, δυακόσα, τρακόσα άτομα στην ουρά. Μερμένουν με την βροχή. Με την βροχή να πάρει σειρά. Ζήλος, πάθος. Πάθος. Γιατί, για τα λεφτά. Μακάρι να είχαμε αυτό το ζήλο, αυτό το ζήλο να τον είχαμε και για την σοφία του Θεού. <χω> και όταν λέει θα παρακαλέσει έτσι το Θεό για τη σοφία, <χω> τι θα γίνει. Τότε, λέει, θα αρτίσει Άμα έτσι πέσει στα γόνατα και με τέτοιο πάθος και με τέτοιο πόνο, τότε θα σε φωτίσει το Πνεύμα του Άγιο. Και τότε ξέρεις τι θα γίνει. Τότε, λέει, συνήσεις φόβων Κυρίου και κρίμα και δικαιοσύνη Τότε θα καταλάβεις λέει μέσα σου τι σημαίνει φόβος Θεού, τότε θα καταλάβεις τι σημαίνει, τι σημαίνει φόβος Θεού, ξέρετε, όχι, τι σημαίνει αγάπη <Ρι> Τότε θα δεις πως θα καίγεσαι ολόκληρος από αγάπη προς τον Θεό, ξέρεις τι αγάπη, <Ρι> να μην θέλεις να ξεκολλήσεις από την προσευχή να κάθεσαι μία, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ώρε, 8 ώρε εκεί και να λε αμά να μην τελειώσω ποτέ. Τέτοια ανάπη, που νιώσω, τέτοια ικανοποίηση που νιώθω στην προσευχή μου να μην δεν ποτέ. Εμεί κάνουμε το αντίθετο. 5 λεπτά, 10 λεπτά κοιτάμε το λόγο. τρώει ο διάβολο μέσα εκεί, γυρνάμε. Κάνουμε δουλειές σε αυτό, λέμε ένα πατερ πιλάλα από εδώ, από εκεί, στην κατσαρόλα αυτό, γιατί δεν έχουμε αγάπη στον Θεό. <Κι> και δεν έχουμε αγάπη στον Θεό γιατί? γιατί? δεν υπάρχει σοφία. Όλα ξεκινάνε από εδώ, αδελφοί <Κι> Από το φωτισμό, την χάρη, την οποία θα δώσει το Πνεύμα το Άγιο στον Χριστιανό, ο οποίος παρακαλεί και προσέφεται. Διότι από την προσευχή θα έρθει η σοφία του Θεού και ανάλογα με το πάθος που προσέφτισε, θα πάρεις και το δώρο του από τον Θεό. Θα κλείσω με ένα παράδειγμα και θα κλείσω, δεν βλέπω εκεί την νόη μου, δεν μπορώ να σας κρατήσω περισσότερο. Είδατε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πώς λέγεται. Ο μαθητής, ο αιγαπημένος του Ιησού. Έτσι δεν τον λένε. Ποιος το λέει αυτό. Δεν το λέει ο Χριστός. Το λέει ο ίδιος για τον εαυτόν. Το λέει ο ίδιος για τον εαυτόν. Και αν προσέξετε στα Ευαγγέλια μέσα μόνο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο που το έχει γράψει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αντί να αναφέρει το όνομά του, το όνομά του Ιωάννη λέει ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς ο μαθητής ο ηγαπημένος του Ιησού ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς και ρωτώ εγώ ο Χριστός άλλους τους αγάπαγε περισσότερο κι άλλους τους αγάπαγε λιγότερο είχε η ο Χριστός, τον Ιωάννη τον ευαγγελιστή το ήτανε το αγαπημένο του το παιδί και όλοι οι άλλοι ήταν τα πα... αποπέδια του τα παραπέδια του ήτανε είχαν λιγότερη αγάπη από τον Θεό όχι αδεφικά αλλά τι συνέβαινε, απλώς ο ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν αυτός που αυτός αγαπούσε τον Θεό περισσότερο από όλους τους άλλους και αισθανόταν και την αγάπη του Θεού περισσότερη από όλους τους άλλους δηλαδή να σας το δώσω με απλά πας στη βρύση να πάρεις νερό άμα πας με ένα κύπελο θα πάρεις ένα κύπελο νερό άμα πας με ένα κούβα θα πάρεις ένα κούβα άμα πας με μια βαρέλα θα πάρει μια βαρέλα Έτσι είναι η αγάπη του Θεού, ο Κύριος σκορπάει την αγάπη του, πλούσια σε όλους. Αλλά άμα συμπηγενεί με ένα φλιτζάνι, να πάρεις τα να πάρεις, τίποτα δεν θα πάρεις. Θα σου τον δρόμο. Άμα πάρεις με μια βαρέλα, έχεις να πάρεις. Αλλά άμα η καρδιά σου είναι βαρέλα, έχει ανοίξει τόσο διάπλατα να πάρει αγάπη από τον Κύριο, έχει να πάρει να γιομήσει, γιατί πας με καλή διάθεση. Γι' αυτό αισθανότανε ότι τον αγαπάει περισσότερο ο κύριο, γιατί είχε πάει με βαρέλα. Είχε πάει με βαρέλα κοντά στον κύριο, επήγε, επήγε με πολύ αγάπη ο ίδιο και αισθάνεται τώρα πολύ αγάπη να παίρνει από τον κύριο. Όταν ο Ιούδα πήγε με το τίποτα και τον πούλησε τον κύριο για 30 αργύρια, τι αγάπη να πάρει, Πού να την καταλάβει την αγάπη. Ο κύριο του έδινε αγάπη, Του έδινε και του Ιούδα του δίνε. Πάρε βρε, θα λέγω, ρε, πάρε αγάπη. Όχι, <coughs> όχι. Δεν είχε αδοχείο. Η καρδιά του ήταν δοσμένη στα λεφτά. Αγαπούσε τα λεφτά εκείνος. Δεν αγαπούσε τον Χριστό. Ο Ιωάννης ο όμω όμως είχε μεγάλο αδοχείο. Έτσι λέει εδώ. Έτσι αυτό ακριβώς λέει εδώ. Όταν λέει θα πας κοντά στον Θεό και θα παρακαλέσεις για σοφία για σοφία πρόσεξε λέει να έχεις μεγάλο δοχείο, Μεγάλο δοχείο. Γιατί όταν θα αρχίσει να σου ρίχνει ο Θεός σοφία. Πρόσεξε. Είναι τόσο πλούσια η σοφία του Θεού που η καρδιά σου πρέπει να είναι τεράστια για να τη χωρέσει όλοι. Άνοιξε την καρδιά σου όσο μπορείς περισσότερο. Γι' αυτό είδες τι λέει. Τότε συνήσεις φόβον Κυρίου. Τότε θα καταλάβεις τι σημαίνει αγάπη Θεού. Τότε θα το καταλάβει. Μόνον όταν θα δώσεις όλη σου την καρδιά, δώσ' μου η εσύ καρδιά που λέει ο Κύριος, θα δώσεις όλη σου την καρδιά τον Κύριο και ο Κύριος αυτή την καρδιά θα στηγεμίσει με τη δική Του τη σοφία και με τη δική Του τη χάρη, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός να είναι μαζί σας, την άλλη Κυριακή και πάνω το Σάββατος θα τα